Πια, τίποτε Τίποτε άσπρο ηλίο πια Τίποτε μεθυστικό Μελωδικό Τίποτε Κανένα φωτισμένο από το πίσω μέρος Νέφος Η συντροφιά του ανθρώπου Έστω κάτι πένθιμο Λιποθυμιστικό Ύστερα που η μέρα των παθών Πήρε να γέρνει με το πλάι αργά Και να βυθίζεται Ποια ψυχή να φεύγει και μυρίζει Τόσο δυνατά ο αέρας κι άλλο δεν αντέχω. Σ, μέσα στα σκουτινά κανείς δεν ξέρει. Παρεχτός, κατά πάνω στις κροκάλες, άκου. Γδούπη απόκοσμη όπως των ψαράδων ή σωμάτων που ισχωρούν το ένα στο άλλο ενώ τρέμει όλος ψυχή ο αιθέρας και ένα αστέρι αδόκητα βρίσκει το θάρρος με το μετωπό σου να αγγιχτεί. Όλος λάθι φεύγω, φιλιά που επάνω μου έμεινε και τι ωραία στο ύψωμα τα κυπαρίσια. Τι ωραία και πάλι να ποχτούν αρχίζουν υπόσταση άλλοι τα ουράνια γεγονότα. Των άστρων τα διατσέντα, οι λύπες, οι ευωδιέ και οι άλλες που απόλυσες παλαιές αισθήσει: επάνω στου ουρανό την ύλη, νάτες τώρα που διαγράφονται ο λίθος και το μνήμα και ο στρατιώτης. Οι λευκές των γυναικών καλύπτρες και η μακρά συνοδεία των αδικοχαμένων. Κερί που πριν πολλοί από τους γωνιούς μου μορφανέψατε και από κούμπυε λουδεύρηκα… Μα, κανείς, κανείς δεν ξέρει, μなる λεπτά αν είναι αυτός που όταν στο χάζεσαι τρελαίνει… Πίστευτος γίνεσαι από μόνο σου Επειδή τα χέρια σου ήταν μαθημένα σε δεντρόκυπους Όπου η θάλασσα Και τραβιέται γεμίζοντας μικρά λουλούδια Φυσάει, φυσάει και λιγοστεύει ο κόσμος Φυσάει, φυσάει και μεγαλώνει ο άλλος Ο θάνατος, ο πόντος, ο γλαυκός και ατελεύτητο. Ο θάνατος, ο ήλιος, ο χωρί βασιλέματα Thank you. Το ποίημα που ακούσαμε είναι το ύστερο των Σαββάτων, το τελευταίο ποίημα από τα ελεγεία της Οξόπετρας του Οδυσσέλητη και από μια ανάποψη το ποίημα που επισφραγίζει το έργο του. Όμως δεν θα σχολιάσω εν συνόλο το ποίημα, θέλω να το πλαγιοκοπήσω, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μόνο στον τελευταίο στίχο του. Στο στίχο που ο θάνατος κυριαρχεί πια, και αποκαλείται «Ο Ήλιος ο χωρίς βασιλέματα». Το παιχνίδι του φωτός και του θανάτου και της αντιστροφής εκείνης που κάνει το θάνατο να είναι ένα φως διαρκές, ένας ήλιος που δεν βασιλεύει ποτέ, που δεν έχει στη φύση του το να βασιλεύει, όπως λέει η διατύπωση χωρίς βασιλέματα γενικά, το παιχνίδι αυτό είναι γνωστό, βαθύ και γόνιμο, αρκεί να θυμηθούμε τους κλασσικούς στίχους του κάλβου, «Ο ήλιος κυκλοδίωκτος ως αράχνη με δίπλονεν και με φως και με θάνατο καταπάυστος. Όμως για να το ακούσουμε πλήρως προϋποθέτουμε συνήθως κάτι το οποίο βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια. Κάτι το οποίο δεν το σκεπτόμαστε. Κάτι που λειτουργεί μέσα στη γλώσσα και αποτελεί το δικό της κοίτασμα. Φαινομενικά διαβάζουμε τον ευρηματικό στίχο «Ο Ήλιος ο χωρίς βασιλέματα» και θεωρούμε ότι το οικοδόμημα της ποιήσης εγείρεται από εδώ και πάνω. Ότι δηλαδή πάνω στην φράση «Ο Ήλιος βασιλεύει» ο ποιητής εγείρει την δική του εναντιωματική, στοχαστικότερη, πλουσιότερη εκδοχή. Κι όμως αυτό το οικοδόμημα στέκεται επειδή η γλώσσα ίδια περιέχει έναν αρχικό θησαυρό ποιητικότητας. και έτσι, κατεβαίνοντας το υπόγειο της γλώσσας, για να σκεφτούμε προς στιγμή. Όχι γιατί ο Ελίτης αντιστρέφει τη συνήθεια αλλά γιατί την λέμε εμείς. Γιατί λέμε ο ήλιος βασιλεύει. Είναι λογικό. Πώς προέκυψε η ιδέα ότι κάποιος που ετοιμάζεται να χαθεί βασιλεύει, όσο και να ακούγεται παράξενο, δεν έχει υπάρξει εξήγηση οριστική σε αυτή τη διατύπωση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά γιατί στη γλώσσα μας εδώ και αιώνες λέμε βασίλεψε. Και εννοούμε επαναλαμβάνω όχι το ότι βασιλεύει στο στερέωμα, το ότι μεσουρανεί που θα ήταν η φυσιολογική χρήση της λέξης, αλλά αντιθέτω, το ότι πάει να χαθεί. Ασκάνουμε κάνουμε μια περιήγηση σε αυτό το υπόγειο. Ο ήταν ο πρώτος ο οποίος πρότεινε μια εξήγηση και όπως ήταν λόγιος ο ίδιος πρότεινε μια λογιότατη εξήγηση. Σκέφτηκε δηλαδή ότι αυτή η διατύπωση που απλώνεται από την κάτω Ιταλία μέχρι τον ελληνικό ως πριν λίγες δεκαετίες πόντο στην ουσία παρακολουθεί μια άλλη γενικεύση, Τη γεννίκευση της εκκλησίας, των ψαλμών. Τη καθημερινή εμπειρία όλων των πιστών. Κι έτσι λοιπόν, έγραφε, Άλλο δεν μπορώ να εικάσω την ώρα Τάφτιν, πλην, επειδή ει των Εσπερινών γινόμενων συνήθω το Εσπέρα και την Δύση του Ηλίου ψάλεται, το κύριο σε βασίλευσεν το κλπ., η Χιδεώτη, ο λαό δηλαδή, απατηθήσα από την συνδρομή Τάφτιν, είπεν όχι μόνο βασιλεύει αντί του Δύη, αλλά σχημάτισε και ερηματικών ουδέτερων το βασίλευμα. Βεβαίως, αυτή η εξήγηση προποθέτει λήψη του ζητουμένου. Μόνο εάν είχαν στο μυαλό τους ήδη την έννοια βασιλεύω θα μπορούσαν να το συνδυάσουν με το ψέλμα. Γι' αυτό και εμφανίζεται άλλος λόγιος ο οποίος χαρακτηρίζει αυτόχρημα γελία τη γνώμη του Κοραή και προτείνει άλλη ερμηνεία. Λέει ότι επειδή οι άνθρωποι πάντοτε νόμιζαν ότι ο ήλιος τη νύχτα ησυχάζει στα ανάκτορά του που βρίσκονται στη δύση λέμε λοιπόν ότι ο ήλιος τότε βασιλεύει. Αλλά το πρόβλημα με αυτήν την ερμηνεία είναι πως δεν λέμε βασιλεύει όταν ο ήλιος έχει δύση αλλά όταν πάει να δύσει. Έτσι ο Καμπούρογλος εικάζει μια τρίτη εξηγήση. Είναι λέει απόϊχος από παλιά ξόρκια από το έμπα του ήλιου και επειδή λέει μιλούσαν για το έμπα του ήλιου το κάνανε βασίλεμα και μετά η καλεστισία του λαού, της χειδαιότητας που λέγαμε πριν, έκανε το βασίλεμα βασίλεμα και πάει λέγοντας φυσικά διότι όλες αυτές οι εξηγήσει διαδέχονται η μία την άλλη χωρίς την ουσία να βγαίνει μια άκρη Η άκρη αρχίζει να βγαίνει όταν προσπαθήσουμε για μία στιγμή να καταλάβουμε εν συνόλο τη γλώσσα από μία ανάποψή τη σαν απολυθωμένη πίεση, Σαν την κοιμισμένη βασιλοπούλα, μάλλον, που περιμένει το φιλί της πίεσης για να ξυπνήσει. Αν δηλαδή ξεχάσουμε την ιδέα εκείνη, σύμφωνα με την οποία η πίεση είναι κάτι τεχνικό, κάποιο κόλπο που κάνουμε πάνω στη γλώσσα στραβώνοντάς την, αλλά την φανταστούμε αντίθετα σαν το μοναδικό πράγμα το οποίο απηχεί την ίδια την ουσία της γλώσσας, ξυπνώντας την από τον ύπνο της τετριμένης χρήσης και της κινοτοπίας. Αν δηλαδή βάλουμε το χαλκό της πίεσης να ακούγεται και να μην είναι σκέτος χαλκός και κύμβαλον να αλλάζουν, μόνο υπό τον όρον της βαθιάς αγάπης που έχουμε για τη γλώσσα μας. Αν... Αντιδράσουμε έτσι, τότε οι εξηγήσει αρχίζουν να γίνονται πιστικότερε, είτε είναι παρανοϊκές, είτε είναι σωστέ. Γι' αυτό και θα αναφέρω τρει εξηγήσει που δόθηκαν. Η μία είναι ακρεβνώ ποιητική, γι' αυτό και αστοχή. Παίρνει δηλαδή την ιδέα ότι ο ήλιο κοιμάται στα ανάκτορά του το βράδυ, και την φέρνει λίγο νωρίτερα με στη μέρα. Φαντάζεται δηλαδή κάτι σαν αυτό που έγραφε ο Μποντλέρ, ότι ο ήλιο μέσα πνίγηκε στο αίμα του το πυγμένο, μιλώντα για το ήλιο βασίλεμα και λέει, «Μα επειδή ακριβώς ο ήλιος εκείνη την ώρα γίνεται πορφυρός, είναι σαν να περιενδύεται τη βασιλική πορφύρα, δηλαδή φτάνει ανάποδα στο συμπέρασμα του ψαλμού που λέγαμε πριν, και γι' αυτό λένε βασιλεύει. Όμως αυτό εγώ θα έλεγα ότι είναι υπερβολικά μελοδραματικό, υπερβολικά αισθητικό για να το δεχτεί κανεί. Ο Κρυαράς προτείνει μια εξήγηση η οποία μου φαίνεται πολύ εύστοχη. Λέει δηλαδή ότι το βασιλεύει είναι ένας ενεστό που βγήκε από τον αόριστό του. Όταν ο ήλιος περάσει όλη τη δόξα του και κρυφτεί πίσω από τον ορίζοντα, βασίλεψε. Τελείωσε δηλαδή. Πάει, πέρασε. Βασίλευε το σύνορα, τώρα βασίλεψε πια, ολοκληρώθηκε η βασιλεία, του χάθηκε. Και επειδή λέγανε βασίλεψε, γύρισανε στον Ανεστώτα και την ώρα που τον έβλεπαν να πάει να ολοκληρώσει την ημερήσια θητεία του, έλεγαν «Βασιλεύει». Και υπάρχει και μια τρίτη ερμηνεία που εμένα με εγωιτεύει περισσότερο από όλε, μόλον ότι είναι παντελώ ασύστατη. Την οφείλουμε σε κάποιον καθηγητή ονόματι Μιχαήλ Στεφανίδη, ο οποίος ανέσυρε μια παλιά πρόληψη που υπήρχε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόληψη αυτή, πράγματα του σπιτιού που τα αποθήκευε κανείς, ειδικά τα αγαθά που ήταν θεμελιώδη, δηλαδή το κρασί και το λάδι και το σιτάρι, αποθηκευμένα, αν τα αφήσει κανει σύσυχα μες τη σκοτεινιά του υπογείου πολλαπλασιάζονται από μόνα τους και εάν αυτός που τα παρατηρεί φροντίσει να μην εκφράσει το θαυμασμό του ή να μην μιλήσει θα τα δει να πολλαπλασιάζονται επάπειρον και να βασιλεύουν στο χώρο και γι' αυτό λέει όταν ο ήλιος πλησιάζει τη δύση του ξαφνικά φαίνεται πιο πλούσιο. φαίνεται σαν ένα αγαθό που αρχίζει να πολλαπλασιάζεται μπροστά στα μάτια μας και γι' αυτό, κοιτώντας τον, τον βλέπεις να βασιλεύει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης